την περασμένη Κυριακή, το περασμένο Σάββατο, συγγνώμη, εξηγήσαμε τους δύο στίχους 13 και 14 του 16ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος. τους δύο αυτούς τους στίχους μας έδειξε ο Κύριος εκείνα που του αρέσουν. Μας έδειξε τι ζητάει από μας, τι θέλει, τι είναι εκείνο που τον χαροποιεί. Και τούτο διότι εμείς οι άνθρωποι στο πλείστον πικραίνουμε τον Θεό. Ζούμε για να σταυρώνουμε τον Χριστό. Ζούμε για να πικραίνουμε τον Κύριο. Ζούμε για να τον οδηγούμε καθημερινώς μυριάδες φορές στον θάνατον τον Σταυρικό. Είτε με τα λόγια μας, είτε με τις πράξεις μας, είτε με τους λογισμούς μας, το κάθε αμάρτημα είναι για τον Κύριο και ένας καινούριο Σταυρικός θάνατος. Βάλτε τώρα πόσε αμαρτίες συμβαίνουν επάνω στη γη, όχι μόνο από Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά και από άλλους, διότι όλοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Να φανταστείτε τι υποφέρει ο Κύριος καθημερινά από μας τους ανθρώπους. Να φανταστείτε ότι αυτό το οποίο συνέβη μια φορά τότε πριν από δύο χρόνια από τους Εβραίους, τους θανάσιμους εχθρούς Του, δυστυχώς, το επαναλαμβάνομαι εμείς και χριστιανοί δυστυχώς, ορθόδοξοι χριστιανοί. Θα έλεγα ότι στοιχειωδώς καν δεν τον ικανοποιούμε, ούτε καν τη στοιχειώδη αγάπη δεν του προσφέρουμε, ούτε το στοιχειώδες καλό δεν μπορούμε να κάνουμε για να του δώσουμε μια χαρά πάντοτε θλίψεις, πάντοτε πικρίες, πάντοτε θανάτους έχει να βλέπει και να αντιμετωπίζει ο Κύριος από εμά. Προχτές λοιπόν το περασμένο Σάββατο μας έδειξε ο Κύριος ακριβώς τι θα ήθελε από εμάς. Λίγα πράγματα, δύο-τρία, Πρώτον, δεκτά βασιλή χίλι δίκαια. Θέλει ο Κύριος, όταν ομιλείς, να μη λες δικές σου αχλαμάρε, να μη λες δικές σου απόψεις, διότι εκεί συκοφαντής των Θεών, Συκοφαντήστε την αλήθεια. Συκοφαντήστε τα λόγια του Θεού. Να θυμάστε ένα πράγμα αδελφοί μου. Και αυτό να μην σας φύγει ποτέ από το μυαλό σας. Και από την καρδιά σας. Η αλήθεια είναι μόνο μέσα στο Ευαγγέλιο. Πουθενά αλλού. Η αλήθεια είναι μόνον μέσα στην Αγία Γραφή, πουθενά αλλού. Η αλήθεια είναι μόνον η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοσης, πουθενά αλλού. Δεν με νοιάζει τι θέλεις, δεν σε, δεν σε νοιάζει τι θέλω. Δεν ήρθες να ακούσεις τις απόψεις μου εδώ. Δεν ήρθες να ακούσεις δικά μου πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε προσπαθώ να μην ωρεοποιώ τη γλώσσα μου. Πάντα ήμουνα άνθρωπος που θέλω να μιλάω στις καρδιές σας και όχι στα αυτιά σας. Και γι' αυτό δεν καλόπισα ποτέ το λόγο μου. Δεν διακρίνομαι σαν ιεροκήρυκας μεγάλου βελημενικούς να λέω όμορφες κουβέντες, θαυμάσια λόγια, να έχω χειροκροτήματα. Δεν θέλω χειροκροτήματα. Εκείνο το θέλω... Εκείνο που με νοιάζει είναι ο λόγος να σφινώσει στις καρδιές σας. Κλείστε την πόρτα εκεί πέρα. Εκείνο με ενδιαφέρει. Εκείνη είναι η επιδιώξή μου. Καταλάβετε το λοιπόν. Ό,τι πεις και δεν συμφωνεί με την Αγία Γραφή είναι ψέμα. Είναι απάτη, είναι βλασφημία, Οτι πει Είτε διότι αρέσει στους, στους ανθρώπους, είτε διότι αρέσει στον κόσμο, είτε διότι έτσι φαίνεται καλό στον Πατριάρχη. Τα ακούσατε τα μαντάτα, τα είδατε τα θλιβερά, τα είδατε. Τα είδατε. Mm. Καλύτερα άμα δεν τα ακούσατε, καλύτερα μην τα ακούσατε. <χλή> Τώρα, τελευταία, δεν εκούσατε, δεν πειράζει, καλύτερα, καλύτερα <χλή> να μην σας τα πω και σας καταλήσω. <χλή> καλύτερα, <χλή> όσοι τα ακούσατε, χάλια. <χλή> όσοι ακούσατε, χάλια. <χλή> Μα το Ποδοσπότης, δεν με νοιάζει, τι είπε ο Ποδοσπότης. Δεν με νοιάζει. Το Ποπατριάρχης, με νοιάζει. Η Αγία Γραφή το λέει, δεν το λέει, ούτε ο Πατέρ Κοσμάς, ούτε ο Πατέρ Κοσμάς. Η Αγία Γραφή το λέει, όχι, τέρμα, δεν υπάρχει. Άρα είναι ψέμα, τέρμα, γιατί όλοι παρουσιάζουν τον αλάθητο σήμερα. Το παγό, λέει ο δεσπότης, τι να το είπες εσύ και, να... και τι μου το λες εμένα και τι είσαι εσύ δηλαδή Θεός είσαι εσύ ποιος είσαι εσύ τι σημαίνει το παγό και αισθάνεσαι ότι θα κουτσούνια μπροστά σου επειδή το πες εσύ, κάνει λάθος μεγάλο αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες φωνές δεν υπάρχουν τι είσαι εσύ δηλαδή. Εσύ διαφεδεύεις την Εκκλησία. Το δικό σου έμαχθηκε ε, για να δομηθεί η Εκκλησία. Εσύ σταυρώθηκε στο σταυρό. Εσύ. <συσχε> το πω Πατριάρχης. Και άμα το πω, Πατριάρχης. Και τι με νοιάζει μέρα, το πατριάρχη. Και τι είναι ο Πατριάρχης. Ο Χριστός το Πατριάρχη μου πέρα να ακούω. Ή να ακούσω το Ευαγγέλιο τι λέει. Για αυτό το κρατάω μπροστά μου. Για να πει πω βλακίε απ' έξω μου. Ούτε να πω τι νομίζεις, εσύ, ούτε να σου πω τι νομίζω εγώ, ούτε να πω τι νομίζει ο Πατριάρχης, ούτε να πω τι νομίζει ο Παπάς. Τους θυμάστε τους καρναβαλοπαπάδες. Τους θυμάστε. Τους θυμάστε. Εκεί καταντήσω. Παπάδες να υπερασφύλλονται το καρναβάκι. Και να βγαίνουν να κάνουν κυρίωματα και να φοράνε και μεγαλόσταυρου μπροστά εδώ. Να του χαιρότε. Και να του χαίρεστε εσεί που του έχετε. Εγώ δεν θα πάψω να σας τα λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Τελείωσε. Και α έρθει ο οποίο θέλει να μου κάνει παράπονα. Θέλει ο Κύριος χίλι δίκαια, σωστά, να ανοίξεις το στοματάκι σου, όχι για να πεις, όχι να πεις βλακίες, όχι να πεις μπουρδες, όχι να πεις ψέματα, όχι να πεις βλαστίμιες, να ανοίξεις το στοματάκι σου να πεις την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όχι να ανοίξεις το στόμα σου, εσύ η μάνα, να κατευθύνεις την κόρη σου, να πάνα να κάνει έκτρωση, όχι. Να ανοίξεις το στόμα σου, να της μάθεις την αλήθεια της κόρης σου. Για να της πει τι πρέπει να κάνει. Τι είπε ποτέ να πάει τι είπε ποτέ να πάει τι είπε να μην φοράει η παντελόνια. Της το πες, δεν τις το Μην πούμε την αλήθεια, έτσι ψέματα. Ψέματα. Τη είπε να υστεύσει, ψέματα πάλι. Δεν πειράζει. Ποιο το είπε τώρα, Δεν πειράζει. Εσύ, Εσύ κρίνεις το Θεό. Εσύ, Τι είσαι εσύ, Μόνο ένα μπορεί να πει δεν πειράζει και εκείνο φέρει την ευθύνη. Και αυτό είναι ο πνευματικό άμα δει ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι τότε μπορεί να σου πει δεν πειράζει εσύ μηνυστεύσεις κοίταξε να κρατήσει κάτι άλλο μόνο εκείνος έχει το δικαίωμα το δικαίωμα που είπε ο Κύριος είδατε τι είπε σοφές κουβέντες άγιες κουβέντες έχει το δικαίωμα του δεσμήν και λύν έχει το δικαίωμα δηλαδή να δένει και να λύνει και άμα κάνει τις τραβές του θα τα πούμε μεθαύριο στο δικαστήριο άμα κινείται αυθαίρετα και βλάστημα θα τα πούμε στο δικαστήριο μεθαύριο χίλη δίκαια το στοματάκι σου θα λέει χίλι δίκαια Χίλη δίκαια αλήθεια, την αλήθεια, το Ευαγγελίου την αλήθεια. Κι άμα δεν ξέρει κλείς το καλύτερα, βούλο το. και μην κανείς. Προκειμένου να ρίξεις βλαστήμιες και ψέματα, κλείς Δεν σε ρώτησα τι νομίζεις, ούτε σε ρώτησα τι θέλει. Όποιος σε ρωτάει, σε ρωτάει να του πει αλήθεια. Την αλήθεια και για αυτή την αλήθεια ας και ξύλο, ας σε πάνε και στη φυλακή, ακόμα και σε θάνατο να σε εκτελέσουν, δεν πειράζει για την αλήθεια πεθαίνεις. Αυτό πρέπει να είναι το δόγμα μας αδερφοί μου, εμείς οι χριστιανοί. Να σε κρεμάσουν, τα μάτια να σου βγάζουν, τα φτιάσουν να στακόβουν, τα πόδια σου να στακόβουν. κόβουν. Αυτή είναι η αλήθεια, τελείωσε πεθαίνω για την αλήθεια. Όχι έτσι για το τίποτα να διδάσκουμε ψέματα. Αλλά πώ θα διδάξει την αλήθεια όταν είσαι πρώτος ένοχος βλέπεις μα τρώει και ο εγωισμός εδώ. Μα τρώει και ο εγωισμός Τι να πω τώρα στο παιδί μου, αφού εγώ έχω λερωμένη τη φωλιά μου, τι να του πω. Την αλήθεια θα του πεις και να κοιτάξεις να ξεβρωμήσεις τη φωλιά σου, άμα την εξελερωμένη. Θα πεις την αλήθεια και να κοιτάξεις να ξεβρωμήσεις τη φωλιά σου. Αυτό οφείλεις να κάνεις, όπως και εγώ ο παπάς. Γιατί σήμερα το κήρυγμα έγινε οι προσωπικές μας απόψεις, τα προσωπικά μας βιώματα. Δεν σε ρώτησα, παπά, να μου πεις τι κάνει η κόρη σου, ή τι κάνει η γυναίκα σου, ή τι κάνουν τα παιδιά σου, ή αν πήγαν αυτοί στον καρνάβαλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήγαν αυτοί στον καρνάβαλο, επιτρέπεται ο κανάβαλος. Να ξεμπροστιαστείς, παπά. Να ξεπροστιαστεί να ξεφτιλιστείς, δεν πειράζει. Και να κοιτάξει να μαζέψει τα θηλυκά σου από τους δρόμους που γυρνάνε όπως γυρνάνε θέλει ο Κύριος χύλι δίκαια και παρακάτω τι λέει λόγους δε ορθούς αγαπά τα σωστά τα λόγια θέλει ο Κύριος και σας είπα μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό ποτέ σας μην το ξεχάσετε γράφτε το μέσα σας με σκαλίστε την καρδιά σας και γράφτε αυτά που σας λέω Αλήθεια είναι μόνο η Αγία Γραφή και η Ιερά παράδοση τίποτα άλλο. Ό,τι πεις έξω από την Αγία Γραφή είναι λάθος. Είναι βλαστιμία. Έριξε, μη μιλάς. Δεν ξέρεις, μη μιλάς. Στείλε τον άλλον, αν θέλει να μάθει την αλήθεια, να πάει σε ένα καλό πνευματικό, γιατί στραβώσαν οι πνευματικοί. Στραβώσα, Στείλτε τους να πάει σε καλό πνευματικό, να μάθει πραγματικά την αλήθεια, όχι μισοβέζικα πράγματα. Να τους στείλετε σε πνευματικούς καλούς. Τι άλλο μας είπε? Μην οργίζεις το βασιλιά, γιατί αυτό σημαίνει θάνατος. Ο Κύριος θυμώνει, οργίζεται. <Και> το γράφει και η Αγία Γραφή, είδατε. Και στο ναό οργίστηκε και έφτιαξε μαστίγιο εξχινίων και εκεί που μπήκε μέσα στο ναό και είδε εκείνο τον καημένο με το ξηρό το χέρι και πήγε τον θεραπεύσει που εξεμάνησαν οι γραμματίες και οι φαρισαίοι, πώς λέει τους είδε, περιβλεψάμενος αυτούς με τοργής, με το οργείς οργίστηκε έτσι οργίζεται όταν με βλέπει εμένα και σένα να παραβιάζω θελημένα και συστηματικά το λόγο του Έφτιαξε εσύ τη δικιά σου Αγία Γραφή. σε ρώτησε σε ζήτησε κανείς να φτιάξει τη δικιά σου Αγία Γραφή. δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις είναι ύβρις, η χειρότερη βλαστιμία είναι να κρίνεις εσύ τον Θεό. Διαβάζεις την Αγία, α, αυτό είναι υπερβολή. Εσύ θα μου πεις ότι είναι υπερβολή. Εσύ θα μου το αυτό. Ποιος έβαλε ο Θεός κριτή του. Έβαλε ο Θεός κριτή του. Ποιος το πει ότι είναι υπερβολή. Επειδή εσένα δεν σου ταιριάζει. Επειδή εσύ ξέρεις να βάψεις τα μούτρα σου. Κάνει λάθος η Αγία Γραφή. Επειδή εσύ ξέρεις να κουρεύεις το κεφάλι σου κάνει λάθος η Αγία Γραφή. Επειδή εσύ ξέρεις να σηκώνεις τις φούσες ψηλά κάνει λάθος η Αγία Γραφή. Κοίταξε να συνετιστείς. Και θα θυμάσαι αυτό που πολλάκι σα πει. Ο Κύριος είναι κουστούμι και αν δεν σου πάει κοίταξε να σου πάει. Ο Χριστός δεν κόβεται ούτε ράβεται στα μέτρα μας. Εμείς θα κοπούμε, πρέπει να κοπούμε στα μέτρα του Χριστού αν θέλουμε να μπούμε στη Βασιλειά του Θεού. Και τι άλλο θέλει ο Κύριος, θα πέσεις, θα μαρτίσεις; Τι περιμένει ο Κύριος, εξυλασμό τι περμένει ο Κύριος Μετάνια περμένει ο Κύριος τι περμένει ο Κύριος δάκρυα περμένει ο Κύριος όχι η εξομολόγηση αυτή που κάνεις που βρήπκες τον παπά τον γνωστό τον παπά και πας μέσα στην εξομολόγηση και βάλεις τονاطνισο votersπάνο στάλο και αρχίζεις και με και είσαι στο καφενείο όχι η εξομολόγηση θέλει δάκρυα η εξομολόγηση θέλει μετάνοια. η εξομολόγηση θέλει απόφαση. Η εξομολόγηση θέλει συντριβή, συντριβή, κλάψε και πάλι κλάψε. Όπως τα έκλεγες αν έβλεπες τον Χριστό έτσι διαβάζω τώρα για αυτή την ασκητική ομάδα του Αγίου Όρους που διαβάζω που σας έχω πει και άλλες φορές τι μου έχει κάνει εντύπωση λέει κλινόμαστε μέσα στα κελιά μας και σκεφτόμαστε τι σκεφτότανε άκου η εικόνα που σκεφτότανε για να μας πιάσουν λέει, οι δάκρυα και να κάνουμε την προσευχή μας με δάκρυα, τι σκεπτότανε, τι σκεπτότανε παρακαλώ, παρακαλώ, τι σκεπτότανε. Ότι είναι μπροστά στο δικαστήριο και ο Θεός τους έσωσε όλους τους άλλους και αυτούς τους έστειλε στην κόλαση. Έτσι σκέπτοταν, ότι εμάς ο Θεός μας έστειλε στην κόλαση. Και μόλι ακούσαμε, ακούσαμε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου, στη φαντασία τους. Άρχισα να κλαίνε, να κλαίνε, να κλαίνε, Θεέ μου, λύτρωσέ με, φύλαξέ με, πάρε με πίσω απο την κόλαση. Και εσύ πας στην εξομολούση και γελάς. Κι έρχεται ο παπάς, τι σου λέει ο παπάς, ο καρναβαλό παπάς, τι σου λέει ο καρναβαλό παπάς, τι σου λέει, σκύψε δεν έχει τίποτα, αν δεν πήγαινε να πω να κοινωνήσεις. Ποιος ο Δημόθεος, ο Μουρλός, εκεί πας, ωραία, αυτός θα σε μουρλάει, πήγαινε από εκεί. Έτσι δεν σας λένε. Έτ δάκρυα θέλει εξομολόγηση Μετάνια θέλει εξομολόγηση απόφαση θέλει εξομολόγηση πήγες μέσα και έφυγε γελώντας κοροϊδεύοντα, κορόδεψες τον παπά του κρυψε αμαρτίες έτσι λένε πολλοί δεν του το είπα τάξω εσύ για μένα το μάθω παπάς καλύτερα που δεν το άκουσες κιόλας θα ήταν καμιά βρωμιά να μην το σκανταλήσεις κιόλα. εσύ θα κολλαστείς εσύ θα κολλαστείς. Μετάνια θέλει ο Κύριος. Είδατε το πρώτο κήρυγμα «Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν». Τι είναι, Η αρχή, αρχή, πρώτη, η πρώτη, πρώτη, πρώτη ομιλία του Χριστού που άρχισε να μιλάει. Μετά το βάπτισμα ποια ήτανε «Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν». Τι? Μετανοείτε! Ήγκι και γάρι βασιλεία των Μετανοείτε. Και μετανοείται δεν λέει εξομολόγηση, όχι, μετανοείται σημαίνει κλάψτε, κλάψτε, κλάψτε, κλάψτε να φύγετε το πύρι της κολάσεως. Είμαστε σε εποχή κολασμένοι αδελφοί μου. Και τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί μόνο γέλια δεν χρειάζεται να έχουμε, μόνο γέλια. Πάμε παρακαλύτερα. «Εν ζωή ζωής Υιός Τι σημαίνει αυτό, αφήστε. Εδώ μου έρχεται να κλάψω μου να σηκωθώ να φύγω, μου έρχεται να το σταματήσουμε το κήρυγμα, μου έρχεται να πάψουμε να κηρύττωμε, διότι όλα αυτά που πρέπει να πω σήμερα είναι μακριά ούτε καν στη φαντασία σας δεν είναι, ούτε καν στη φαντασία σας. Σαπίσαν τα μυαλά μας, σαπίσαν οι φαντασίες μας. Δεν έχουμε ούτε καν τη δυνατότητα να σκεφτούμε παράδεισο. Δεν έχεις τη δυνατότητα να σκεφτείς παράδεισο. Και όμως εδώ, στον παράδεισο σε παραπέμπει, αυτό, αυτός ο λόγος που λέει εδώ. Στον παράδεισο σε παραπέμπει. Διαβάζω. Εν φωτίζω εις Υιός ή του Βασιλέως δεν είμαστε εμείς. Παιδιά της Βασιλείας των Ουρανών δεν είμαστε. Έτσι τουλάχιστον μας έκανε ο Κύριος Υούς και κληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Όταν βαπτίστηκες, όταν επήγες στην Εκκλησία σε πήγε η μάνας, ο πατέρα σου και σε βαπτίσανε Ίσως εκείνη την ώρα κανείς δεν κατάλαβε, ούτε ο πατέρας, ούτε η μάνα σου, δεν κατάλαβε τι κάνανε. Γι' αυτό και σε δώσαν σε έναν ανάδοχο τσιγαρά και μπεκρή και κοσμικό. Δεν το κατάλαβαν τι κάνανε. Γιατί δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Κουμπαριά, οι βουλευτάδες φτιάνουνε χιλιάδες κουμπαρόπλα. Για να παίρνουν ψήφου. Αυτοί να δεις τι θα έχουν να μιλήσουν μετά αύριο στο δικαστήριο. Πόσες ψυχές πήραν στο λαιμό του. Αυτοί να δεις. Έγινες όμως την ημέρα εκείνη έγινες Υιός Βασιλέος. Έγινες παιδί του Χριστού, του Βασιλέως. Έγινες Βασιλόπλο. Η Εκκλησία σε ανεβίβαση στο είπα το αξίωμα. Πώς πρέπει να ζεις, το πρόσεξε, εν φωτή ζωή. Πρέπει να ζει στον παράδεισο. Πρέπει να ζεις. Η πράξη σου, οι κινήσει σου, η ζωή σου ολόκληρη. Πρέπει να είναι παραδείσια. Έτσι λέει εδώ. Μην μου πεις εγώ νομίζω και θα σε βγάλω έξω. Μην μου πεις εμένα μου φαίνεται γιατί εδώ δεν θα πιάσουμε κουβέντα. Και τώρα εσύ τέριαξε πε μου τέριαξε. Είπαμε άντε να ξελασπώσουμε λίγο τη φαντασία μας. Για σκέψου, σε παρακαλώ. Αν έρθει τώρα ο Κύριος, έρθει ο θάνατος, θα πας στον παράδεισο. Θα πας. Σε ερωτώ. Και αν θα πάμε, μόνο με το έλεος του Κυρίου. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί φανήκαμε σαν τον Αδάμ και την Έβα και εκείνος ο Κύριος παιδιά Του τους είχε του έβαλε στη βασιλεία Του του έβαλε στον Παράδεισο και εκείνοι δεν το είχαν σε τίποτα σε τίποτα δεν το να ποδοπατήσουν τον νόμο και την εντολή του Κυρίου και να φύγουν από τον Παράδεισο έτσι καταντήσαμε κι εμείς γιατί μην νομίσεις το ίδιο κάνεις το ίδιο δεν σε αδίκησε ο Κύριος μπροστά στον Αδάμ και στην Εύα καθόλου δεν σε αδίκησε Αντίθετα, σέβαλε και σένα στον Παράδεισο. Γιατί όταν βαπτίζεσαι, παίρνεις το Άγιο Χρήσμα, είσαι σαν τον Αδάμ και την Εύα είσαι. Πριν πέσουν. Και ξέρεις ο Αδάμ και η Εύα, ο Αδάμ, κυρίω ο Αδάμ, δεν μας λέει πολλά για την Εύα πριν πέσει, αλλά για τον Αδάμ μας λέει πολλά. Η Αγία Γραφή. Ο Αδάμ είχε προφητικό χάρισμα. Προφητικό χάρισμα. Oh, μίλαγε πνευάγιο μέσα του, άγγε το στόμα του και ήτανε προφήτης. <Κι> Είδες τι λέει. Τούτον ξυπνάει, τον ξυπνάει ο Κύριος. Είδατε που έφτιαξε τη γυναίκα, σηκώνεται αυτός βλέπει τη γυναίκα. Δεν του λέει ο Κύριος τι είναι αυτή. Δεν του λέει. Αμέσως κατάλαβε. Τούτον γίνει είν, ωστούν εκ των οστών μου, και σάρξεκ της αρκός μου. Αυτή είστε ότι εκ του ανδρός αυτή σε λήφθη αυτή και αρχίζει να συνεχίζει την προφητεία. είναι καιν τούτου, ο Αδάμ το λέει, που δεν έχει πατέρα, ακούτε λόγια μωρέ, ακούτε λόγια. Τι λέει, είναι καιν τούτου, ένε και τη γυναίκας δηλαδή, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Και δεν υπάρχει πατέρας ακόμα, είναι οι δύο πρώτοι. Δεν υπάρχει μάνα ακόμα. Μιλάει πνεύμα Άγιο. Βλέπεις. Βλέπεις ποιος ήταν ο Αδάμ πρισσα, πριν, πριν αμαρτήσει. Διαβάστε την Αγία Γραφή να δεις. Και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού. Και έστρονται οι δύο πριν γίνουν σαρκαμία, πριν γίνουν σαρκαμία, πριν γίνουν σαρκαμία πριν γίνουν σάρκα μία. Και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Τα λέει ποιος τα λέει αυτά. Ο Αδάμ τα λέει. Να δεις τι ήταν ο Αδάμ πριν πέσει. Μικρός Θεός. Αυτός ήταν ο Αδάμ. Και να δεις τι έχασε ο Αδάμ. Αλλά μην στο στο επαναλαμβάνω. Και σένα ο Κύριος δεν σε αδίκησε. Όταν βαπτίστηκες ξέρει τι έγινες. Αδάμ έγινες πριν της πτώσεως. Αδάμ έγινες. Γιατί όταν βαπτίζεσαι αφενός μεν το Άγιο Βάπτισμα σε κάνει άγγελο σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και μετά το Άγιο Χρήσμα σου λέει τι. Προσέξτε τα λόγια του Παπά. Ή κοιτάς τις μπουμπουνιέρες κάτω, κοιτάς τη φορά η μία και η άλλη. Εκείνο κοιτάτε. Α, τόσο μυαλό έχουμε. Είναι τι λέει ο ιερέας. Λόγια, αθάνατα λόγια. Σφραγής δωρεάς. Yeah. Πνεύματος Αγίου. Εκείνη την ώρα σου δίνει η Εκκλησία πνεύμα Άγιο. Γίνεσαι δηλαδή τι. Προφήτης. Αποκτάς όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύμα. Αυτό, ξέρετε, συνέβη. Το ξέρετε αυτό. Συνέβη. Συνέβη αυτό. γνώρισε ένα παιδάκι. Το είναι από μερικά χρόνια. Το γνώρισα επάνω στο Άγιον Όρος. Ήταν από την Ολλανδία. Έμενε πολλά χρόνια εδώ πέρα στη, στη, συγγνώμη, στη Ζάκυνθο έμενε. Το γνώρισα εκεί. Και θέλησε να έρθει να ξεομολογηθεί. Το στήλανε οι πατέρες λέει να πας στο το... πατρή Πτιμόθεο να ξεομολογηθείς. Πάτερ να ξεομολογηθείς, να ξεομολογηθείς. Τι μου είπε. Να φρίξετε. Να δεις τι σημαίνει βαπτισμένο παιδί, καθαρό παιδί. Όταν βαπτίστηκε Αξιώθηκε και κατέβηκε άγγελος και το πήρα από το κρεβάτι του και το πήγε περιοδία σε όλο το άγιο Όρος και μου λέει τώρα εγώ που έρχομαι στο άγιο Όρος το ξέρω το άγιο Όρος πρώτη φορά έρχοτε το ξέρω μου λέει Τι λέω που το ξέρεις Μέφερε ο αγγελός μου, μου λέει. και ήξερε το κάθε μοναστήρι ήξερε την κάθε σκήτη ήξερε τα τα πάντα το είχε γυρίσει ο άγγελος μέσα στο Άγιον Όρος όλο Βλέπεις τι είναι Αδάμ. Αδάμ. Αδάμ πρώτης πτώσεως. Αδάμ πρώτης πτώσεως γίνεσαι όταν βαπτίζεσαι. Εκεί σε έφτασε ο Θεός. Άρα δεν σε αδίκησε. Όταν λοιπόν σε βάπτισε η Εκκλησία, όταν σου έδωσε πνεύμα Άγιον, δεν υστερείς καθόλου από τον πρώτο Αδάμ, τον Αδάμ του Παραδείσου. Αλλά εκεί πρέπει να μείνεις, λέει εδώ. Εν φωτί εις ιός Ο Κύριος έκανε παιδί του, σε ονόμασε η Υιόν της Βασιλείας. Τι διαβάσαμε, τι είπε το Ευαγγέλιο πριν μερικέ Κυριακές του ασότου, τι είπε. Είδε που τον έβαλε, τον Άσοδο, όταν γύρισε. Δώστε του θρόνο, βασιλόπουλο. Θρόνο. Φορέστε του σανδάλια, φορέστε του σανδάλια βασιλικά. Φορέστε του μανδύα βασιλικό. Βάλτε το καθιλίδι στο χέρι βασιλικό. Βλέπεις, Πείτε μου τώρα, αν έρθει ο Κύριος να μας πάρει, θα πάμε στον Παράδεισο. Είμαστε η της Βασιλείας. Είμαστε ή του, φω, του, του φωτός. Είμαστε παιδιά του φωτός ή μάλλον είμαστε παιδιά του σκότους. Βλέπεις απετήσεις που έχει ο Κύριος από μας; Λες τον Θεό Πατέρα, είσαι παιδί Του. Είσαι αντάξει ο παιδί του. Λες Πάτερ ημών, ο ενδυσουρανής και κλπ, και, και λοιπά Είσαι παιδί του. Το αντέχει αυτό να το πει ο σου. <Κε <Κε <Daha> Γιατί το λες ασυνείδητα, το μάθες τον Πάτερ ημών και το λες μου, ολογίς, πα, πα, πα, το, το, το τελώνεις και δεν ξέρεις ούτε κατάλαβες, δεν θυμάσαι αν το κιόλας. Για συνειδητοποίησέ το όμως. Για συνειδητοποίησέ το. Και πε μου. Είναι αυτό. Είσαι παιδί του Θεού. Αντάξιο. Δεν είσαι. Και δεν είμαι. Ε, μην νομίζετε τα λέω μόνο για εσά. Εγώ είμαι το μεγάλο χάλι. Εγώ το έχω. Εμφωτίζω εις. Υιός βασιλέος. Είσαι παιδί του βασιλέως. Άρα η ζωή σου πρέπει να αστράφει. Άρα η ζωή σου πρέπει να είναι φως. Άρα η ζωή σου πρέπει να είναι ζωή παραδίσια. Άρα η ζωή σου πρέπει να είναι να μην έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Έπεσες, σύμφωνο. Είναι, βλέπετε είναι, η αμαρτία είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος ότι ο άνθρωπος κλίνει δυστυχώς ευκολότερα προς το κακό και δυσκολότερα προς το καλό σύμφωνη και αμάρτησες και θα αμαρτήσεις Μετάνια όμως είπε ο Κύριος το πρώτο κήρυγμα και μετάνια σας είπα δεν είναι γέλια είναι δάκρυα και μετάνια είναι γονικλησία μέσα στη, στη, στην εξομολόγηση. Και μετάνια είναι απόφαση. Μα θα ξαναπέσω, το ξέρω. Θα ξαναπέσεις δεν το συζητάμε. Και εσύ και εγώ. Αλλά και πάλι εκεί. Με τα ίδια δάκρυα. Και με την ίδια μετάνια. Και με την ίδια απόφαση. Να δείξει ότι είσαι πεισμωμένο. Με το καλό πείσμα να μπει στη βασιλεία του Θεού. Ότι δεν θα παρνηθεί ποτέ τον κύριο. εν φωτί ζωής Υιός βασιλέο. είδες πως πρέπει να ζεις και εσύ και εγώ που θέλουμε έχουμε μούτρα να λέμε ότι εγώ θέλω να είμαι παιδί του Βασιλιά εν φωτί ζωής η δε αυτό «Ως περ όψιμων». Εικόνες παραβολικές, εικόνες Άγιες, αυτούς λέει που προσδέχτηκε ο Κύριος, δηλαδή εμείς, πάλι εμείς, τα παιδιά του. η δε προσδεκτή αυτό, τι είναι, όπως λέει είναι «το νεφος που είναι έτοιμο να βρέξει». Μα τι σημαίνει αυτό «το νεφος που είναι έτοιμο να βρέξει» α? εδώ είναι τα θέματα εδώ είναι τα ωραία της Αγίας Γραφής εδώ είναι τα ωραία της Αγίας Γραφής τι είσαι περιμένουν Περμένει η ξηρασία η ξηρασία τι περμένει. Τι βροχούλα δεν περιμένει η ξηρασία δεν περμένει. την βροχούλα την βροχούλα δεν περιμένει υπάρχουν ξυρές καρδιές υπάρχουν πέτρινες καρδιές υπάρχουν Καρδιές που δεν άκουσαν ποτέ λόγω Θεού. Υπάρχουν καρδιές που μέσα από την κούνια τους άκουσαν βλαστίμιες και βρισχέ και σχρολογίες και βομολοχίες. Αυτές είναι οι καρδιές. Είναι οι στεγνές καρδιές. Είναι οι ξηρές καρδιές. Και καλείσαι εσύ και εγώ να ποτίσεις αυτές τις καρδιές. Είσαι νέφος όψιμον έχει πάρει από την πηγή του είδα που είναι ο Κύριος και σε έχει κάνει ο Κύριος, μας έκανε, μας έκανε. Τι λέγαμε προηγούμενος, δεν λέγαμε. Σε έχει κάνει ο Κύριος, ποτιστήρι τώρα. Να πάνα ποτίσεις και εσύ άλλε ψυχούλες. Σε αυτό το έργο δεν εκκλήθηκαν μόνον, δεν εκκλήθηκαν μόνον οι Άγιοι Απόστολοι. Κλήθηκαν όλοι. Όλοι κλείθηκαν. Και εσύ, και εγώ, και όλοι μας. Αλλά θα ποτίσεις με το νεράκι του Χριστούλη μας. Όχι με το νεράκι που σου ήρθε ένα στην κλάβα σου, γιατί εκείνο δεν είναι πλέον νερό, εκείνο είναι δηλητήριο. Και τη μαγαρίζεις τη, την καρδιά, την πεθαίνεις στην καρδιά του άλλου. να πάρεις νάματα, σωτήρια μέσα από την Αγία Γραφή, Γι αυτό σας είπα, μόνο στην Αγία Γραφή, άλλο; Ούτε Πατριάρχης, ούτε Εσπόδης, ούτε βουλευτή, ούτε Πρόεδρος, κανένας δεν έχει την αλήθεια. Μόνο ένας έχει την αλήθεια, μόνο ο Κύριος. Θα πάρεις νεράκι από την πηγή, από τον Κύριό μας, την να Γραφή, και καλείσαι κι εσύ τώρα να αποτίσεις, Νέφος είσαι, βροχούλα είσαι. Βροχούλα για την ψυχούλα εκείνη που την ψάει. Έχω ένα πνευματικό παιδί, μου έχει φέρει, μου έχει φέρει, πόσους μου έχει φέρει τώρα τελευταία, για εξομολόγηση, πόσους. Που λες εσύ, δεν με ακούει, τι να σε ακούσει ρε, τι να σε ακούσει ρε ταλέπορε, τι να σε ακούσει, μα πώς να σε ακούσει. Πώς θα σε ακούσει. Εκείνος πάει και τους παρακαλάει με δάκρυα, με δάκρυα πέφτει στα πόδια τους, πονάει για τις καρδιές τους. Μην κάθεστε αδελφοί μου εδώ να πάμε για εξομολόγηση. Τους παίρνει με το ζόρι, με το ζόρι, το πνευματικό ζόρι, τα δάκρυά του. Τον βλέπω και το λυπάτε. Έτσι μου είπε κάποιος. Μου λέει δεν μπορώ να τον βλέπω, όλο κλαίει. Όλο κλαίει. Ήθελε με το ζόρι να με φέρει εδώ. Ήρθα, για να του κάνω Ακούς τι σημαίνει. κατήχηση η διδασκαλία, είδες τι σημαίνει. Είναι μουρλός. Δεν είναι μουρλός. Αυτός έχει το μυαλό τετρακόσατος. το έχει το μυαλό του. Εμείς είμαστε της άποψης έτσι. Τον παπάδον. Τον παπάδον. Τον καρναβάλο παπάδον. Έτσι θα λέω από εδώ και πέρα. Είμαστε της άποψης. Άμα θέλει, όποιο θέλει. Εγώ εδώ είμαι. Αν πήγες έτσι στην Εκκλησία, μάζευτα και φύγε. Τουλάχιστον να πάρεις λιγότερη κόλαση. Τουλάχιστον να πιάσεις λιγότερη κόλαση. Γιατί εμείς οι μπαμπάδες, οι άθλοι, οι πανάθλοι, θα είμαστε και κάτω από τους δεύονας ακόμα. Όποιο θέλει, δε. Ούτε κήρυγμα, ούτε τίποτα. Σταυρός. Σταυρός. Είδες τι είσαι. Νεύος όψιμων. Βροχούλα που καρτεράει η ψυχή, η κάθε ψυχούλα να στάξει μέσα της τις αλήθειες του Ευαγγελίου τα παιδάκια σας μωρέ μωρέ τα εγκαταλήψετε τα παιδιά μωρέ τους μάθετε ψέματα στα παιδιά γι' αυτό γίνανε αλυταρία όξο γι' αυτό γίνανε γι' αυτό γίνανε αλήτες και τα βλέπεις που καταντήσανε ξέρετε τι μου πει κάποιο προχτές ξέρετε τι μου πει αν μου λέει αν αν αν δεν με έπιανε το χέρι του Θεού να με βάλει στην Εκκλησία. Ήμουνα έτοιμος. Τι νομίζετε ήταν έτοιμο. Δεν θα Δεν το φανταστεί κανείς αυτό. Είχαμε κανονίσει λέει με ένα φίλο μου να πάμε να σπάσουμε μια Εκκλησία τη νύχτα και να μπούμε μέσα ίσα ίσα τι. Συγχώραμε Θεέ μου. Να κατουρίσουμε μέσα το Άγιο ποτήριο. <Κι> αυτό ήταν το τελευταίο μας έγκλημα που θέλαμε να κάνουμε. Εκείνη ήταν η τελευταία μα επιδίωξη. Και ευτυχώ λέει: Μεγλύτω ο Θεός. Ποιο τα κατάτησε αυτά τα παιδάκια, ποιο θέλει, εσεί. Ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι. Σε βαρέθηκε το παιδί! Και πήρε του δρόμου και τι πλατείε και έγινε αλήθεια. Και έχει του δασκάλου εκεί, του εξειδικευμένου σε αυτή τη δουλειά. Και θα το κάνω ακόμα και χειρότερα. Συνεχίζουμε. Δεν πειράζει. Δέκα λεπτούλια θα μου τα δώσετε. Θα μου τα δώσετε. Λοιπόν. Δέκα λεπτούλια. Συγχωρώ. Συγχωράτε με. Νοσιές σοφίας. Σταμάτησα. Δεν προσέχετε. Προσέξτε, νοσιές σοφίας ερετώτερε χρυσίου. Ξέρετε τι <κυρίζει> αυτό. Έρχεται εδώ όξω τώρα ένας, εδώ όξω, και φέρνει δύο τσουβάλια λύρες και λέει βγάτε έξω λύρες, λύρες, σας μοιράζω λύρες. Δεν θα μείνει κανείς εδώ μέσα. Κανείς δεν θα μείνει. Ξέματα. Μιλάσ, μιλάσει. Μιλάσει. Λοιπόν, ψέματα, όλοι στη λύρες Εδώ τι λέει ο λόγος του κύριου, γι' αυτό εγώ, εγώ συγνώμη παπούλι που θα το πω, σ αγαπάω και το ξέρεις αλλά θα σα πω, γι' αυτό δεν υπολογίζω. Ούτε δεσπότη ούτε, ούτε κανέναν εδώ, τι λέει εδώ. Εδώ τι λέει, εδώ, εδώ, εδώ. Δεν έχω εγώ αδυναμίες σε κανέναν. Και δεν με ενδιαφέρει, κάθομαι και μακριά από όλους. Να με ξουρίσουν, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει για το, όλο, για, το, για, το, για το θέλημα του Χριστού, δεν πειράζει. Αυτό θα είναι το μαρτυριό. Δεν με ενδιαφέρει, πώς το λένε. Εδώ τι λέει, εδώ, εδώ, εδώ. Νοσιά σοφία. Τι σημαίνει νοσιά, Σημαίνει φωλιά. Φωλιά σημαίνει, νοσιά. Εκείνε λέει τι φωλιέ τη σοφία που πηγαίνετε σαν τα πουλάκια, όπω εδώ. Ήρθες εδώ μέσα να ακούσει τη σοφία του Θεού. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε περάσει ώρα σου. Έτσι, δεν ήρθες γιατί είναι τα πεθερά σου στο σπίτι και θέλεις να γλιτώσει και να φύγεις ούτε γιατί είναι η νύφοι σου και ήρθες να, να γλιτώσεις, όχι. Ήρθες γιατί γιατί εδώ είναι η σοφία του Θεού και τη σοφία του Θεού είδες τι λέει την οσιά της σοφίας τη φωλιά της σοφίας η φωλιά της σοφίας είναι Προτιμότερη, ασύγκριτα προτιμότερη. από τα χρυσάφια του κόσμου. Τι λέει ο Δαβίδ να διαβάζετε τους ψαλμούς τι λέει σε εκείνο το μεγάλο ψαλμό τον 118 ψαλμό του ψαλτηρίου το λεγόμενο περίφημο τον περίφημο άμωμο η γάπισσα λέει άκου, άκου αυτό ακριβώς η γάπισσα η κύριε τα λόγια σου Υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. <και> το τοπάσιον ήταν ένα μέταλλο ακριβότερο από το χρυσό. Περισσότερο λέω από το χρυσάφι και ήταν βασιλιά. Περισσότερο από τα χρυσάφια και από το τοπάσιον αγάπησα τα λόγια σου, κύριε. Εδώ είναι. Θα πεθάνει, ρε, δηλαδή, μετά θα πεθάνει. Αύριο δεν ξέρω, σήμερα μπορεί να πεθάνει. Σήμερα μπορεί να πεθάνει. Τα χρυσάφια εδώ θα μείνουν, ε. Αυτός είναι ο πολύτιμος χρυσός που λέμε εδώ. Αυτός είναι ο πολύτιμος χρυσός. Ο λόγος του Κυρίου. Αυτός είναι ο χρυσός, ο αθάνατος χρυσός που θα τον πάρεις μαζί σου. Αυτό το χρυσάφι θα σε σώσει μετά αύριο. Αυτό θα σε στείλει στη Βασιλεία του Θεού. Όχι τα λεφτά σου. Τα λεφτά σου φοβάμαι, αλλά πρέπει να σου πω, μη συμβεί ο Θεός να φυλάξει, μη συμβεί εκείνο που είπε ο Κύριος ότι πλούσιοι δύσκολα εισελεύσονται στη βασιλεία του Θεού. Νοσιές Σοφίας ερετότεραι χρυσίου. Νοσιέδε φρονήσεως ερετότερε υπεραργύριο. Άλλη η σοφία, άλλη η φρόνηση. Η σοφία είναι ακριβότερη. Γι' αυτό είδε ότι σοφία τη βάζει παράλληλα με το χρυσάφι. Εκεί που υπάρχει σοφία, να το προτιμάς περισσότερο από το ρισάφι. Εκεί που υπάρχει φρόνησης, φρόνησης, εκεί είναι ακριβότερες από το ασήμι. Τι σημαίνει φρόνησης, σύνεσης, μυαλό, Διάκριση. Τι σημαίνει σύνεση, ξέρει τι σημαίνει σύνεση. Έρχονται δύο και σου λένε Σαν τον Ηρακλή. Θυμάστε τον Ηρακλή. Θυμάστε τον Ηρακλή. Θυμάστε, τον Ηρακλή το θυμάστε το μη θεωρητική μεθολογία. Τον, τον συνάδελφαν δύο γυναίκε λέει στον δρόμο. Ή, δύο στι δύο γυναίκε. Η μία του λέει Ελόποδο, έχω τι να σου δώσω, τι, τι φαντάζεσαι, όλο τον κόσμο δικό σου. Όλη την καλοπέραση, όλη την κλειδί, όλα τα χρυσάφια, όλα τα μπριλάντια, όλα τα πάντα, όλα στα πόδια σου. Η άλλη τι του είπε, Όχι, αλλά από εδώ, εγώ δεν θα σου δώσω τίποτα. Τίποτα δεν θα σου δώσω από υλικά πράγματα. Θα σου δώσω αρετή, θα σου δώσω καλοσύνη, θα σου δώσω αγάπη, θα σου δώσω φωτισμό. Διδάσκει ο μύθος, υπάρχουν και μύθοι που διδάσκουν. Τι προτίμησε ο Ιρακλής, την σοφή, την αρετή, εκείνο προτίμησε ο Ιρακλής. Αυτό σημαίνει φρόνησης, αυτό που είχε και διέθετε εκείνη τη στιγμή ο Ιρακλής, να δουλέψει το μυαλό του σωστά τη συγκεκριμένη ώρα και να πει απλά πράγματα γιατί βλέπεις η σοφία η σοφία είναι ας πούμε είναι για τους χαρισματούχους ας το πούμε έτσι η φρόνησης, η φρόνησης τι σημαίνει να έχεις μυαλό όχι κουκούτσι οχι κουκούτσι, να έχεις μυαλό στον κεφάλι σου να έχεις μυαλό και να πεις με το μυαλό σου «για κάτσε ρε. την καλοπέραση θα την πάρω μαζί μου όταν θα πεθάνω». Απλά, θα πεθάνω μια μέρα, θα πεθάνεις. Αυτό είπα και χτες σε μια κηδεία. Πέθανε, είχε πεθάνει κάποιος γέροντας εκεί πέρα, άλλο πεθάνει νωρίτερα. Ο θάνατος θα έρθει. Ο θάνατος θα αρθεί. Το χρήσιμο θα κυνηγάς το Χρυσό θα κυνηγάς ή το Χριστό το Χρυσό θα κυνηγάς ή το Χριστό αυτή είναι η φρόνηση να ξέρεις να διακρίνεις να διακρίνεις αλλά για να σου έρθει αυτή η ευλογημένη διάκριση πρέπει να αγωνιστείς πρέπει να κουραστείς πρέπει να προσευχηθείς πρέπει να νηστεύσεις πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά και αυτό έρχεται κατά από τον Θεό επάνω στο κεφάλι σου στον εγκέφαλό σου μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου <χω> και τότε σαν τον πατέρα Παΐσιο ο πατήρ Παΐσιος δεν ήταν σοφός άνθρωπος αγράμματος, αγράμματος. αλλά είχε αυτή την ευλογημένη διάχριση αγιο... που του την έδωσε η αγιότητά του, του την έδωσε ήταν άγιος είναι θαύματα είχε τη διάκριση mm -hmm. και γι' αυτό είδε τι επέλεξε για τον εαυτό του ένα καλύβι, ένα βρώμικο ράσο ξυλωμένο, χιλιοπαλωμένο ένα καλύβι που δεν είχε ούτε τα στοιχειώδη μέσα, τίποτα δεν είχε κατάμαυρο ήταν μέσα από την καπνιά, από τα κεριά που άναβε και έκανε την προσευχή του, τίποτα άλλο, δεν είχε τίποτα, ούτε κατσαρόλι είχε να πει νερό ούτε πιάτο να φάει, τι Τί έκρογε, τίποτα σιροφαγία. Μπράβο. Σενα κονσερβοκούτι έβαζε το φαγή του. Σε ένα κονσερβοκούτι μωρέ. Αυτός είναι ο άνθρωπος της διάκρισης. Και αυτούς τους ανθρώπους λέει να τους προτιμάς λέει η Αγία Γραφή. Τις φωλιές που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να σε κατηχήσουν, να πάνε να σε καταρτήσουν, να πάνε να κάτσε εκεί κοντά στα πόδια τους, να μαθητέψεις αυτά να τα, προ, να τα προτιμάς, περισσότερο από τα χρυσάφια και από τα σήμερα. Τελειώσαμε. Αδελφοί μου, πρώτα ο Θεός, την άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο και πάλι, εδώ από την ίδια θέση.